Καλησπέρα φίλοι και φίλε είναι η εκπομπή του που Δεν πληρώνω στον Πλατεία Radio Είμαι ο Λεωάς Παδόπουλου, δουλειάμαι από τον Δημήτρη Ζαχαρέι, τον Δημήτρη Λουμάνια Καλησπέριστε τον κόσμο Καλησπέρα, καλησπέρα Παλή <laughs> <Άλλη> μαζί, καλησπέρα σας <laughs> Έχουμε πόλικες πολιτιές εξελίξεις φοβιάτσι Και έχουμε ένα νέο τοπίο, το οποίο διαμορφώνεται μπροστά μας ένα τοπίο με αρκετά μνημονιακά κόμματα, τα οποία πλέον το καθένα, τη δικιά του οπτική γωνία με τις δικές του υλειολογικές κανένας, καταβολές, αλλά δυστυχώς εξυπηρετώντα την ίδια πολιτική, μας άφησαν την Βουλή, ήδη θηροκολύθηκε, ας πούμε, τη διάλυση της Βουλής, πριν από μερικές ώρες, Και Έχουμε πλέον να πάρουμε θέση απέναντι σε αυτό το πολιτικό σκηνικό το διαμορφώνεται, με τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ σε ΣΥΡΙΖΑ ε, και Λαϊκή Ενότητα πλέον. Έχουμε ε, έσπασει η πλατφόρμα μαζί ε, με κάποιες άλλες δυνάμεις που θα συμπεριπτώσει. Ε, δημιουργείται ένας πόλος, ε, στον οποίο έχουμε μίσει, δηλώσει συμμετοχή κατά από που κάναμε με τα με του εκπροσώπους της Λαϊκής Ενόρτητας, της αριστερής πλατφόρμας και βλέπουμε ότι διαμορφώνεται ένα νέο σκηνικό προεκλογικό με διαφορετικά προτάγματα με μνημόνια και αντιμνημόνια όπως το είχαμε συνηθίσει αλλά και με έναν κόσμο που βρίσκεται ήδη στα σκηνιά από τα λεπάλληλα χτυπήματα τα οποία δέχεται ήδη το τρίτο μνημόνιο ψηφίστηκε η κυβέρνηση δεν αραιτήθηκε πριν ψηφιστεί το τρίτο μνημόνιο το ψήφισε πρώτα και μετά παρετήθηκε. Ε, το άφησε ως παρακαταθήκη έτσι για οπόμενος, όποιοι και ένα είναι αυτοί. Ε, και κυρίως για τον ελληνικό λαό. Και βλέπουμε ότι ακόμα δεν έχουν έρθει. Τώρα φτάνουν. Ήδη ξεκίνησαμε με τις πρώτες περικοπές τη συντάξης, ε, που ξεκίνησαν από σήμερα, 6%. Ε, και ε, έπαιδε συνέχεια. Γενικά δύσκολα τα πράγματα. Έχει εκχωρηχείο ήδη ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι εθνική κυριαρχία κυριαρχίας Ελλάδα. Μέσω αυτού του μετεξελιγμένου βιβλιακού Ταϊπέδ. Έχουμε ήδη πάρα πολλά προβλήματα σχετικά με, την, με τον πρωτογενή τομέα παραγωγή. Ε, οι αγρότε οι οποίοι ουσιαστικά δέχτηκαν τι μεγαλύτερε τσεκουργίε από αυτό το μνημόνιο, μαζί με του συνταξιούχου, μαζί με μια νεολαία που πραγματικά δεν έχει μέλλον, μαζί με του μικροκαταστηματάρχης οι οποίοι πρέπει να συνεχίσουν να πληρώνουν έμφυα, ε, αυξάνεται το ΦΠΑ. Σε πάρα πάρα, πάρα πολλούς τελείς εμπαστοριτώσεις και στον τουρισμό όπως είδαμε αλλά και και θα παίρνουν πιο ακριβά ακόμα και το, τα είδη φούρνου ε, και βλέπουμε μια ζωφερή πραγματικότητα η οποία έρχεται έχουμε την, εντός εισαγωγικών ικανοποίηση της ε, χρηματοδότητας δηλαδή ενός ακόμα δανείου τεράστιου ήξου ε, περίπου 80 δι συνολικά ε, το οποίο μα θέτει ακόμα περισσότερο ε, βαθιά στην, στο πηγάδι, το οποίο δεν φαίνεται να έχει τέλο, γιατί ω γνωστό τα μνημόνια εφαρμόζονται λόγω τη κρίση χρέου που είχε η Ελλάδα. Στο πόσο αυξάνεται το χρέο, χωρί να αναδιαρθρώνεται, χωρί να αυξάνεται η πραγματική οικονομία και η παραγωγή και το ΑΕΠ, χωρί να μειώνεται η ενέργεια, τόσο πιο βαθιά θα πέφτουμε στην ύφεση και στην τρύπα και στην και στην απικιοκρατική διάθεση των εντός εισαγωγικών εταίρων μας, ως ω εισαγωγή. Ναι, Καλησπέρα και από μένα, ο Λεωνίδας έκανε μια καταπληκτική εισαγωγή. Η κατάσταση όντω είναι δύσκολη, όντω είμαστε σε μια κρίση μικαμπή και ξέρουμε ότι πολλοί από εσάς είναι σε σύγχυση. Εδώ είμαστε δημοκρατικά και με τη δική σας συμμετοχή, με μηνύματα, με απόψεις και με να πούμε ότι το «Δεν πληρώνω» είναι ενιαίο μέτωπο είναι πάντα στην πλωτή γραμμή, στον δρόμο, στον δρόμο και όχι στα γραφεία, αγωνίζονται πάντα για το φτωχό και το μισέο Ελλήνα. Ε, όντω τα μνημόνια είναι αδιέξοδα, γιατί έχουν δημιουργηθεί για να είναι αδιέξοδα και αυτοί που τα ιδιωτήσανε και τα προωθήσανε ξέρανε εκ των προτέρνων ότι θα μας βάζανε σε κάποια αδιέξοδη κατάσταση, την προχωράνε τώρα, αλλάζουν απλώ τα πρόσωπα. Το κέντρο εξουσία μένουν τα ίδια και εμεί καλούμαστε να αποφασίσουμε για την τύχη μα, η οποία είναι λίγο πολύ προδιαγεγραμμένη. Αλλά πρέπει να πολεμήσουμε. Κανένα πόλεμο δεν είναι χαμένο αν δεν δοθεί. Καλούμαστε λοιπόν τώρα να πολεμήσουμε στι επάλξεις δυνατά. Εμεί δεν πληρώνουμε, είμαστε ένα κίνημα αποφασισμένο να πολεμήσει, αποτελείται από πολεμιστέ. Σα καλούμε όλου δίπλα μα σε όποια συνεργασία κάνουμε που θεωρούμε σωστοί και δίκαιοι, σας καλούμε πάντα δίπλα εμάς, να είμαστε πάντα κι εμείς δίπλα σας. Ε, αυτά για εισαγωγή θα μιλήσει τώρα και ο Δημήτρης Οκουμάλιας, να πει για τις τελευταίες εξελίξεις του κινήματος. Ναι, ναι. καλησπέρα και επομέρα, εμείς κατόπιν οι συνελεύσσεις των μελών μα, πήραμε την απόβαση να συνεργαστούμε με τη ναι. Λαϊκή Ενότητα, γιατί πιστεύω ότι όντως είναι αντιμνημονιακό, ότι όντως τα μάχεται για τον λαό, όπως μαχόμεθα εμείς, έτσι έχουμε μάθει, να μαχόμεθα συνεχώς. Πιστεύω ότι κάτι θα πετύχουμε παραπάνω από ό,τι πέτυχε η κυβέρνηση. Πιστεύουμε ότι έχει καλά έχει μέσα η Λαϊκή Ενότητα. Όσοι φοβούνται για το δηλαδή, γίνεται πολλή συζήτηση και μάλιστα είχε μια επικοινωνία, θες με πήρη κάποιος συνάνθρωπος μας, ένα κάποιο τηλεακόνιο και με ρωτούσε αν θα είμαστε μέσα στη δραχμή, ή έξω από τη δραχμή και έρχεται μια δυνατότητα και ένα φόβο να μην βγούμε από το ευρώ. Εγώ αυτό που μπόρεσα να το απαντήσω ήταν να χάσουμε το ευρώ τη στιγμή που δεν το έχουμε. Για όλα υπάρχει μια λύση. Για όλα υπάρχουν κάτι, είναι πράγματι αλήθεια αυτό που λένε ορισμένοι, ότι καλύτερα να βγει κάποιος και να πει, «Ξέρεις κάτι, για πέντε χρόνια θα στριμωκτούμε άσχημα, αλλά μην θα το ξεπεράσουμε». Παρά... Εξάλληλα, δεν υπάρχει και δράμοι στρωμένοι με ροδοπέκαλοι έτσι. Ακριβώς, πρότι μόνα να πολεμήσουμε, παρά να μας πολεμάνε διαρκώς και να μην μπορούμε να αντιδράσουμε σε τίπο. Σωστά. Εξάλλου μην ξεχνάμε στο ζήτημα Δημήτρη, της, του, εθνικού, του εθνικού ή μη νομίσματος ότι όσο βρίσκεσαι σε μια ευρωζώνη, όπου τα κλειδιά της οικονομίας και της νομισματικής πολιτικής τα κατάχουν συγκεκριμένοι μαφιόζοι, λοποδίτες, τσιράκια ε, των ε, διεθνών καπιταλιστών, γιατί αυτό είναι ουσιαστικά, όλοι αυτοί οι χαρτογειακάδες τέλος πάντων, τους οποίους γνώρισαν από την κάνουν για την ανάγκη όλο τον προηγούμενο διάστημα, στη του ΣΥΡΙΖΑ, ε, οι οποίοι ουσιαστικά θέλουν να είναι λαούς αποβουλωμένους, σκλαβοποιημένους πλοίους, ε, χώρες ε, οι οποίες θα έχουν απολύτως πλήρως και εκπλήσει το δημόσιο πλούτο τους σε εκείνους. Μέσα σε αυτές όσο κρατούν αυτήν την καγκελάριο της νομισματικής πολιτικής και σου λένε ότι τότε θα σε δανείσω, τότε δεν θα σε δανείσω, ε, τότε θα σε χρηματοδοτήσω. Θα σε χρηματοδοτήσω μόνο αν ξέρω εγώ βγάλω τις Ελίζες και βάλω φωτοβολταϊκά. Ή ξέρω εγώ σου επιβάλλω το μνημόνιο και δεν θέλω να φορολογήσεις τις επιχειρήσεις πάνω από 500.000 ευρώ ε, κέρδη το χρόνο. Θέλω να φορολογήσεις παρακάτω ας πούμε. Όταν σου επιβάλλω οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, ε, μέσω ε, του νομίσματος, το οποίο κατέχουν και το οποίο κατά το δοκούν θα σου δανείσουν ή όχι, τότε είναι ξεκάθαρο ότι σε, σε αυτή την νομισματική ένωση δεν μπορεί να υπάρχει. Δηλαδή, ότι είναι το τέλος σου. Από εκεί πέρα, σίγουρα, η, η έξοδος θα πρέπει να γίνει με τους καλύτερους δυνατούς όρους για τον λαό, αν υπάρχουν αυτοί. Σίγουρα, όμως, ένα βήμα, προκειμένου να, να μπορείς να κατακτήσεις πάλι την α, εθνική σου α, α, α, κυριαρχία, είναι τουλάχιστον να δεις από αυτόν τον μηχανισμό. Ε, σίγουρα, θα είναι πάρα πολύ δύσκολα πράγματα και θα είναι πάρα πολύ δύσκολα, όχι κυρίως τεχνικά. Θα είναι κυρίως δύσκολα από τον οικονομικό πόλεμο που θα σου κάνει όλο αυτό τον μπλοκ. Το οποίο έχει κάνει οικονομικούς πολέμους και να συνεχίσει να κάνει. Μην ξεχνάμε ότι κάνει οικονομικό πόλεμο σημασία στη Ρωσία στην οποία έκανε Εντάξει, ουσιαστικά. Δεν είναι, λίγα, δεν είναι μικρό αυτό το ζήτημα και μετά η Ρωσία σου ουσιαστικά έκανε ενδοκοτά στα προϊόντα τους, ας πούμε. Δηλαδή υπάρχει ένα μπλοκ δυνάμεων, το οποίο θέλει και οτιδήποτε φωνή, αυτό και να μην είναι πιο παραστατική, μπορεί να είναι μια φωνή που απλά να πει ένα όχι σε ένα ζήτημα. Θέλει να την κατακαιραυνώσει, να την κατατροπώσει, προκειμένου να επανέλθει η νεοφιλελόθερη κανονικότητα. Αυτή που βιώνει όλη η Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Που λένε ότι η Βλαβρία βγήκε λέει, από, το, από τα μνημόνια και τώρα είναι μια χαρά. Βγήκε η Πορτογαλία ότι βγήκε από τα μνημόνια και είναι μια χαρά. οι ουρές της μεγαλοπόλητης ε, της Πορτογαλίας ε, στα Σισίπια είναι μεγαλύτερες από ποτέ Η Πορτογαλία. Παλιά απικιακή χώρα με διάφορες πτήσεις εν πάση στην Αφρική κυρίως, είναι σε μια φάση η οποία έχει τους Πορτογάλους να πηγαίνουν στην Αγγόλα, την πρώην απικία τους, και πηγαίνουν και κάνουν τους μετανάστες. Λοιπόν, βρισκόμαστε σε μια τέτοια κατάσταση, λοιπόν, λοιπόν βρισκόμαστε σε μια τέτοια φάση. Όλοι, όλοι αυτοί οι μηχανισμοί που είμαστε φθάνοι, που βρισκόμαστε από οι οποίοι έχουν ξυλώσει πραγματικά την uh, χώρα οικονομία. Η Οι οποία ακόμα και την αγροτική παραγωγή από την οποία καφτιόμαστε, π.χ. τώρα να εισάγουμε λεμόνια, παράδειση και κρεμμύδια, δεξί, που δεν έχει τίποτα, δεν παράγει τίποτα πλέον αυτή η χώρα. Και αυτό που λένε ότι παράγουν τουρισμό, και είναι βαριά ως η δεν παράγουν, και η βαριά η δεν είναι ο τουρισμός. Η βαριά η μηχανή είναι ε, να ε, καπνίσει το φουγγάρι, της οποίος δεν είναι ο τουρισμός. Ο τουρισμός είναι υπηρεσία, είναι υπηρεσίες, και πάρα πολλές χώρες, οι οποίες παρήχαν τέτοιου είδους τουριστικές υπηρεσίες, ήταν εξαρτημένες και είχαν γίνει πραγματικά ε, ο τόπος διακοπών των πλουσίων της Ευρώπης ή της Αμερικής, των ΗΠΑ και των καθεξής. Ε, συνεπώς, ε, πιστεύω πλέον, για να κλείσω αυτό που έλεγα, ε, πιστεύω πλέον ότι ακόμα και στον πιο αδαή, ακόμα και στον πιο ανυποψίαστο συμπολίτη μας, πλέον έγινε σαφέστατο... Τι είναι η ευρωζώνοι, τι είναι όλοι αυτοί οι εταίροι, ποιος είναι ο σκοπός τους, ποιος είναι ο ρόλος τους απέναντί μας. Έτσι. Και πλέον κατάλαβε και πιο αδαείς, ότι η διαπραγμάτευση υπέρ του λαού, μέσα στη συγκεκριμένη ευρωζώνη, μέσα στη συγκεκριμένη οπλέσιο και με συγκεκριμένους δυνάμεων, δεν μπορεί να γίνει. Συνεπώς θα πρέπει να μπει για οριστικό, ένα οριστικό τέλος. Όποιο και να είναι το τίμημα, ακόμα και μεγάλο, το τίμημα του ευρώ και της ευρωζώνης το πληρώνουμε αυτή τη στιγμή. Δεν είναι θετικό το νόμισμα. Σε καμία περίπτωση. Εργαλείο είναι. Για να κάνεις πολιτική. Δεν είναι θρησκεία το νόμισμα. Σε καμία περίπτωση. Ελλάδα, δεν υπάρχει στο σύνταγμα της Ελλάδας ε, ειδικό άρθρο το οποίο λέει τι νόμισμα πρέπει να υπάρχει. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο σχετικά με την ελληνική δημοκρατία. Συνεπώς ως εργαλείο πρέπει να το βλέπουμε και αν θέλουμε μια ζωή και μια κοινωνία η οποία να αναπτύσσεται με κοινωνικούς όρους και όχι με όρους ε, ανάπτυξης, πούμε, των λίγων και των μεγάλων, ναι. τότε θα πρέπει να δούμε τον εαυτό μας και την κοινωνία μας έτσι από αυτούς τους μηχανισμούς που μας ε, οδηγητούν και εγώ μας ε, καταδικάζουν να ζούμε έτσι όπως ζούμε και ακόμα χειρότερα. Όλα αυτά είναι αλήθεια, όχι αυτή η που τη γλώσσα και μεθόδους απάτησης, εξ απάτησης του ελληνικού λαό. Υπάρχει μια κεφαλαιότητα διαφορά ανάμεσα στην δραχμή και στο ευρώ. Το ένα είναι αποδεικτικό αξία στην δραχμή, το άλλο είναι αποδεικτικό χρέο. Σύμφωνα με τους σωστούς οικονομολόγους, κάθε νόμισμα περιέχει μια αξία. Το ευρώ περιέχει ένα χρέο. Περιέχει ένα χρέο, στο οποίο καλούμαστε να πληρώσουμε όλοι. Ε, από την αρχή ήταν μια λυσίδα, αυτή που μα έβαλαν το γνώριζαν καλά, ήταν μια λυσίδα που θα μας έκτασαν και υποδουλωμένους και σιγά σιγά θα πηγαίναμε σε πλαίσεις καλοσκλαβοποίησης. Είναι ένα πρόγραμμα που τρέχει πάρα πολλά χρόνια πριν, πριν καν μπούμε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, από την εποχή του 1940 περίπου και εξελίσσεται κανονικά μέχρι σήμερα. Ε, δυστυχώς για μας η πολιτική μας ηγέτες, η οποία ήταν πλήρω εξονημένη και αργυρώνητη, ήταν ελεγχόμενη πλήρω από το εξωτερικό και κάθε φορά έπαινα και μία αμοιβή. Και κάθε πράξη που έκαναν βάρους μας, μας έβανε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ξέροντας εξ αρχής που θα καταλήξουμε. Αποβιομηχανοποίησαν τη χώρα εντελώς, την αποβροτοποίησαν εντελώς τη χώρα, για όκαι την ακορδίλιας να καταστρέφεται την ελληνική παραγωγή. Και σήμερα εισάγουμε 150 εκατομμύρια ετησίως μόνο για τρόφιμα από το εξωτερικό, λαχανικά, αποκυπευτικά και την παραγωγή. Κάποτε που είμαστε αυτάκις. Σήμερα λοιπόν πρέπει όντως να ανασυγκλωτήσουμε πρώτα την παραγωγή μας, όντως πρέπει να βγούμε αυτόν τον ευρώ να μην έχουμε την ανησύντατη βαριά, έστω και αν το τίμημα είναι βαρύ, αλλά θα είναι πρόσχερο. Δηλαδή αρχές οι δύο-τρία χρόνια μετά θα ισορροπήσουμε. Όλα τα νομίσματα κάποιες τμήρες ισορροπούν, υπάρχουν στους ετοιμίες διεθνείς. Μπορούμε να το κάνουμε, αρκεί να το πιστέψουμε ε, να είμαστε δίπλα σε αυτούς που παλεύουν παλεύ σε όποιον παλέναν των μνημονίων, σε όποιον λέει, όχι συκλαβοποίηση. Ναι, πριν πάμε σε ένα θέλω να σας κάνω μια ερώτηση, και θέλω να απαντήσετε μετά από το διάλειμμα, επειδή μας παίρνουν, μας παίρνουν διαρκώς τηλέφωνο και λένε, αν θα βγούμε, απ' τη Δραχμή θα μπορέσουμε να αγοράζουμε πετρέλαια και τέτοια πράγματα. Αυτό θέλω. Θα... Φυσικά, φυσικά, φυσικά και θα μπορούμε. Αυτό φοβάται πώς, δηλαδή, από ό,τι με παίρνει τηλέφωνα καθημερινά. Μα έτσι κι αλλιώς, τόσα χρόνια που απαράσαμε <Τι> πετρέλαια και μας αλλάζαν και τα πετρέλαια, <Τι> εκτός Εβραίμασταν, εκτός που τελευταία στο Εβραίμασταν το 2000 Γενικά, η Ελλάδα έχει μια ιστορία πολύ μακρά <Τι> και στο εμπόριο επίσης. Τα, εξετά, τα αρχαία χρόνια, ήμασταν πρωτοπόροι και τώρα βέβαια με τους εξονημένους διεθαρμένους, λαθρέμπορους εφοπλιστές μας. Υπάρχει η εμπόρια, βάση περιπτώσει. Υπάρχουν, φυσικά, και μπορούμε να αγοράζουμε πετρέλαιο. Τα πάντα θα μπορούμε να αγοράζουμε. Τώρα από εκεί πέρα, μπορούμε να τα αγοράζουμε πιο ακριβά. Είναι μια πραγματικότητα, όμως όλα αυτά θα είναι πρόσκαιρα μέχρι να κάτσουν τα πράγματα. Μην ξεχνάμε ότι στην παρούσα φάση, μόνο εισάγουμε και δεν εξάγουμε τίποτα. Και αυτά που εξάβουμε, βάση περιπτώσει, θα εξάγουμε καθόλου ανταγωνιστικά, έτσι, διότι ε, έχουμε ένα πολύ σκληρο νόμισμα. Ελλάδα αν θέλει να γίνει μια χώρα ανταγωνιστική, η οποία θα μπορεί να εξάγει προϊόντα υπό, υπό σωστούς όρους, εν πάση υπό υποθετικούς όρους για την ελληνική οικονομία, στον ελληνική κοινωνία, τότε είναι γεγονός ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει με ένα σκληρο αυτό είναι παντεσμία αλήθεια δηλαδή. <laughs> τώρα από και πέρα ότι στην αρχή μπορούμε να έχουμε ένα πρόβλημα σε κάποιες εισαγωγές ηλεκτρονικών ομιλητών... Εντάξει αυτό μπορεί, όντως να είναι λίγο πιο, πιο ακριβές αυτές από ό,τι ήταν. Δεν θα είναι όμως αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν θα είναι αυτό. Θα πεχτούν κεντρικά ζητήματα. Δηλαδή το μεγάλο ζήτημα δεν θα είναι τώρα τι θα μπορεί να αγοράζει ο Έλληνας πολιτής, ο οποίος στη μεγάλη του έχει εξαφλειωθεί. Θα πεχτούν άλλα, όντως, εγώ το πιστεύω ακράδοντα, οικονομικά παιχνίδια. Σε κεντρικό επίπεδο όπου θα προσπαθήσουν να δημιουργήσουν τεχνητές κλοπές στην Ελλάδα. Αυτό. Ε, σύμφωνα με το συνάλλευμα, σύμφωνα με τα νομισματικά προσώπητα και είναι μια σειρά πραγμάτων. Αυτά που μπορούν να μας πιάσουν, θα μας πιάσουν. Αυτό είναι το ζήτημα. Γιατί θα έχουμε ανοίξει έναν αρνητικό δρόμο προς αυτούς. Ένα κακό προηγούμενο. Λοιπόν, γιατί σκεφτείτε τώρα, αν να βγαίνει και συμβολικά, α πούμε, και συμμ και ο Ευρωπαϊκή δεν την καλύπτει, δεν καλύπτει τις ανάγκες της. Το σκεφτείτε ακόμα μεγαλύτερες χώρες με πολύ μεγαλύτερο ΑΕΠ, οι οποίες συνεποστούν τα πλήγματα των μνημονίων, οι λαοί τους, όπως η Ισπανία για παράδειγμα, η οποία θα είναι το επόμενο θύμα, προφανέστατα, ε, πόσο περισσότερο θα το σκεφτεί, και που είναι η Ιταλία και θα είναι η Γαλλία, έτσι πάει το πράγμα. Συνεπώς, ε, εγώ πιστεύω ότι ε, όντως μπορεί να έχουμε κάποια μικρά προβλήματας. Ε, Μπορούμε να έχουμε πολύ μεγαλύτερα προβλήματα σε επίπεδο ε, με την έξοδό μας α, από την Ευρωζώνη, όμως ε, διαπιστώνουμε τη διαρκή κατρακύλα θεσμοθετημένη και με τη σφραγίδα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, που έχουμε κάνει μνημόνια μέσα στην Ευρωζώνη. Και αυτό δεν, έχει, δεν θα έχει τέλος, δεν υπάρχει περίπτωση να έχει τέλος αυτό το πράγμα. Η Ελλάδα θα υφίσταται από εδώ και στο εξής, αυτό το πράγμα θα γίνει μια κανονική απικία. Αυτή την ζωή δεν θέλουμε να την ζήσουμε, δεν την αξίζουμε κιόλα, έτσι. Ναι, εντάξει, μπορούμε να πάρουμε το τάμπλετ ας πούμε, για το, το επόμενο χρόνο, ας πούμε, το καινούργιο. Δεν είναι αυτό όμως το πρόβλημα του Έλληνα πολίτη, α πούμε. Εντάξει, αυτό. Ναι, ξέρω, η Ελλάδα είναι μια πολύ πλουσια χώρα. Μας έχουν απαγορεύσει να εκμεταλλευτούμε τον εθνικό μας πλούτο, ώστε να πληρώσουμε τα μνημόνια. Βγάζουνε προγράμματα μνημονιακά, τα οποία τον προεταίρνουν τις ιδανιακές συμβάσεις. Ξέρουν ότι δεν μπορούν να ικανοποιηθούν. Αυτό το ξέρουν πριν υπογραφούνε νημονιακές συμβάσεις. Όντως, ε, μπορεί κάποια, σε κάποια στιγμή να περάσουμε δύσκολα. Το Bloomberg το 2012, το καλοκαίρι τον Ιούλιο, είχε βγάλει μια ισοτιμία ευρώ δραχμής και ήταν 50 δραχμές σε ένα ευρώ, πολύ καλύτερα από ό,τι είναι σήμερα. Πάρα πολύ καλύτερα από ό,τι είναι σήμερα, πάρα πολύ βελτιωμένο. Ε, μην ξεχνάτε ότι όλες αυτές οι συμμορίες που κυβερνάνε λένε όλες ναι μέσα στο ευρώ, γιατί είναι η αλυσίδα που μας δένει. Άμα σπάσει αυτή η αλυσίδα, μετά θα μπορούμε να κινηθούμε πιο ελεύθερα, να έχουμε διαφορετικές κινήσεις, θα μπορούμε να εφαρμόσουμε διαφορετικές οικονομικές πολιτικές. Και αυτό δεν το θέλουμε καθόλου. Θα, δηλαδή θα ανεξαρτητοποιηθούμε ως ένα κομμάτι, σε ένα σημείο της παραγωγής, και αυτό δεν το θέλουμε καθόλου. Πρέπει να ελέγχουμε τη ζωή μας, πρέπει να ελέγχουμε την παραγωγή. Πρέπει να είμαστε σκλάβοι. Εμείς λέμε όχι σε αυτή τη σκλαβοποίηση και ο στόχος του κινήματος που κάνει τα εργασία με τη ΛΑΗ είναι ακριβώς αυτό. Να μεγαλώσει αυτό το ενιαίο μέτωπο, να γίνει πιο πλατή και να περιλάβει μεγαλύτερους μεγαλύτερο πολιτισμιακές μάζες ώστε να μπορέσουμε συνολικά πια και όχι μεμονωμένα να πούμε να όχι στα μημόνια να όχι σκλαβοποίηση. Μην έχετε πρόβλημα ευρώ η δαχμή. Κ Κοιτάξτε, οι οικονομίες, οι χώρες δεν χρεοκοπούν. Οι εταιρείες χρεοκοπούν. Έτσι, αυτό πρέπει να ξέρετε. Οι χώρες δεν διαλύουν, οι εταιρείες διαλύονται. Οι χώρες εξακολουθούν να ζουν με οποιοδήποτε νόμισμα. Δύσκολο, δύσκολο. Αλλά σιγά-σιγά θα ισορροπήσει η κατάσταση. Πιστεύουμε ότι θα υπάρξει μια παραγωγική ανασυγκρότηση που είναι, το βασικό, είναι νόμιμα, το βασικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή στη χώρα γιατί όλες, όπως ακούγεται, η Ελλάδα περιψίες παραγωγή. Όταν έπαψε να έχετε περνάχει παραγωγή, χάρη και τις κάνετε. Ε, επειδή λοιπόν ε, πιστεύουμε ότι ένα πολύ ευρύ λαϊκό μέτωπο μπορεί να είναι και ισχυρό, γι' αυτό ακριβώ το δεν πληρώνω έχει συνεργαστεί με τη λαϊκή χωρίς να χάσει την ταυτότητά του, υπάρχει, η οποία υπάρχει πάντοτε μπροστά στου αγώνε, στο πεσοδρόμιο πάντα, όχι σε γραφεία με γραφάτες, αλλά δίπτως σε εργαζόμενη και φτωχή οικογένεια, αλλά και δίπλα σε άλλες δυνάμεις, πλάτη-πλάτη, να παλέψουμε ώστε να γίνουμε πολλοί. Το πρόβλημα είναι να γίνουμε πολλοί και να τους φοβήσουμε, να φοβήσουμε αυτούς που προσπαθούν να μας φοβήσουν. Λοιπόν, πάντως η αλήθεια είναι ότι η χώρα χρεωμένη ποτέ δεν χάθηκε. Χώρα υπουδηλωμένη χάθηκε. Σωστά, ακριβώς αυτό είναι το Αυτό είναι το ζητούμε και απλού σας έκανα αυτή την ερώτηση, γιατί πρέπει να ενημερώνουμε καθημερινά το λαό, ότι με τη δραχνή δεν καταστ θα υποφέρουμε ένα-δύο-τρία 3 χρονια αλλά θα επανέρχουμε, όπως ζούσαμε και πριν το ευρώ. Γιατί δεν μπορούν να λένε ότι είμαστε μια οικογένεια. Πώς είμαστε μια οικογένεια. Η Γερμανία είναι οικογένεια δική μας. Έχουμε τα ίδιου τους ίδιους μισθούς, τους ίδιους νόμους. Τι έχουμε. Τίποτα δεν έχουμε κοινό. Πώς είμαστε μια οικογένεια. Δεν είμαστε. Ούτε είναι μια κουλτούρα δεν είναι. Λέω δεν μπορείς να μιλήσεις. Ε. Ε, βασικά, αυτό που ήθελα να πω πάνω στα αυτά που είπαν συναγωνιστέ ήταν το εξή, ότι ε, σε σχέση με την ε, λαϊκή ενότητα, ότι εμεί ε, από την πρώτη στιγμή που συζητήσαμε και βρήκαμε και βρήκαμε κοινό βουματισμό όσον αφορά τους προγραμματικούς άξονε, θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η σύμπραξη και η συμπόρευση όλων των αντιμομονιακών εκείνων δυνάμεων ξεκιν... οι οποίε μπορούν να ξεκινούν και να έχουν αφετηρία από το... τη ριζοσπαστική αριστερά μέχρι τη... τους πατριώτες-δημοκράτες δηλαδή... και όλο το μεγάλο φάσμα το οποίο ουσιαστικά πούμε, στο πολιτικά στο ενδιάμεσο προκειμένου έτσι να μπορέσει να χτιστεί ένα πολύ μεγάλο μέτωπο το οποίο θα μπορέσει και να δώσει σοβαρή απάντηση απέναντι σε αυτό που πειώνουμε, απέναντι στα μνημόνια να μην αρκείται στο να λέει απλά ένα όχι και να λέει διάφορες τρέλες. Πρέπει να έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για της χώρας, το οποίο θα αγιώσουμε με πολύ σαφή τρόπο στην κοινωνία. Θα πρέπει να έχουμε ένα πρόγραμμα ριζοσπαστικών μεταρρυθμίσεων, το οποίο θα περιλαμβάνει από την πρώτη και όλας μέρα ανάληψη της μέχρι και έναν ορίζοντα το τι θα συμβεί και το, με ποια, ποια θα είναι τα βήματα. Ε, αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Θα πρέπει να στελεχωθεί με το κατάλληλο επιστημονικό δυναμικό ε, το οποίο θα μπορέσει ουσιαστικά να, να αναλύσει και να δώσει λύσεις σε πνεύσεις τεχνικά ζητήματα τα οποία και υπάρχουν και θα ανακύπτουν διαρκώς. Και αυτό θα πρέπει να γίνει μέσα από μια συνεργασία. Θα πρέπει ε, να υπάρξει μια ηγεσία η οποία δεν θα έχει παροπίδες, η οποία θα έχει ανοιχτό πνεύμα, και θα μπορεί να συντεριάξει έναν χώρο μεγάλο ο οποίος να εκπροσωπεί το αγωνιζόμενο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας και όντω το κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας το οποίο είπε ε, ένα περήφανο όχι στο δημοψήφισμα ε, της ε, ε, 5 Ιουλίου ε, υπό του όρου εκείνους της ε, πλήρου τρομοκρατίας ε, το, ε, υπό τις οποίες και ε, ε, γίνει μην το ξεχνάμε αυτό έτσι με capital controls με ε, τους ευρωπαίους να... Ε, να προσπαθούν να τρομοκρατήσουν τον κόσμο, να συγκοπαντήσουν το, το όχι ε, και μπες περιπτώσει να ξέρουν πολύ καλά ότι ε, το συγκεκριμένο εγχείρημα της δηλεκτής ενότητας είναι πραγματικά ένα ε, στιγμα το οποίο οφείλουμε να πετύχει και όσο περνάει το χέρι μας να κάνουμε το παν και οργανωτικά και πολιτικά και κοινωνικά και σε κλιματικό επίπεδο στην πρώτη γραμμή πάντα για να πετύχει. Ε, δεν θα το αφήσουμε στη μοίρα του και το θεωρούμε μια προεκλογική συγκόλυνση όπου θα φτάσουμε τις εκλογές και μετά θα, και το οποίο θα διαλύσει. Θα πρέπει να γίνει αυτό το μέτωπο, είναι μια ανάγκη ιστορική, είναι μια ανάγκη της κοινωνίας στην συγκεκριμένη συγκυρία. Εμείς βρεθήκαμε, όλοι εμείς οι οποίοι το απαρτίζουμε, και εμείς θα πρέπει να το πάμε μπροστά για να το κάνουμε ένα πετύχει. Ήθελα να πω κάτι με τύπος, που <laughs> ήθελα να πω για αυτή την αμφιβολία που έχει ο σχετικά με τη γραμμή και το ευρώ εγώ προτιμώ να έχω εθνικό νόμισμα για να κανονίζω εγώ την αξία του εγώ θα το βγάλω στις αγορές ή όχι για να το παίξουν στα χρηματιστήρια και να το δώσουν ισοτιμία μπορώ να μην το βγάλω σημαντικό Επίση προτιμώ να είμαι στη Δραχμή και να είμαι πολύ φτωχό, αλλά να έχω το σπίτι μου διότι αν συνεχίσουμε έτσι το βλέπετε κι εσείς από το κίνημα που yeah. αντιμετωπίζετε κάθε μέρα yeah. ότι σιγά σιγά ο σκοπός είναι να πάρουν των ανθρώπων δημιουργώντας ένα παράνομο και μη υπαρκτό ουσιαστικά χρέος το οποίο διαρκώς αυξάνεται και καν, κανένας δεν το βλέπει αυτό δηλαδή τα χρήματα αυτά κανείς δεν τα βλέπει και όλο αυτό ένα σκοπό έχει να πάρει από τους ανθρώπους τις περιουσίες του τις περιουσίες τους, διότι ένας άνθρωπος που δεν έχει ένα χωράφι που δεν έχει το σπιτάκι του είναι σκλάβος τον κάνουν ό,τι θέλουν το ένα ε, που ήθελα να πω είναι αυτό και το άλλο είναι ότι παντού γύρω ε, ακούω πάρα πολύ κόσμο μετά την προδοσία του ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος ε, μιλάει για αποχή και θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό να πούμε στον κόσμο ότι τώρα ίσως να είναι και η μοναδική μας ευκαιρία δηλαδή δεν είπαμε και νομίζω ότι μπορείτε να το αναπτύξετε και λίγο αυτό εάν θέλετε ότι δεν βγήκαμε από το δουνού επειδή αυτοί οι καλοί άνθρωποι είπανε να βγούμε, Απλώς επειδή ο ΙΕ αποφάσισε στο τέλος του 14 αν δεν κάνω λάθος με απόφασή του είπε ότι η κάθε χώρα θα ρυθμίσει πως θα πληρώνει τα τρέιτς κτλ. Και, και, και στην ουσία όλοι βγαίνουν από το Δημιτού αλλά που μπαίνουμε μπαίνουμε στον ΜΙΕΝΕΣ ο οποίος είναι ένας οργανισμός ένα υπερκράτος. στην ουσία το οποίο έχει δικαιοπρακτική ικανότητα δηλαδή δεν σε πάει καν στο αγγλικό δίκαιο δεν σε πάει καν στο δικαστήριο απλώς μπαίνει και Εάν θέλουμε λοιπόν να έχουμε χώρα, γιατί αυτό είναι σημαντικό, έτσι δεν είναι. Αν θέλουμε λοιπόν να έχουμε χώρα, νομίζω ότι αυτή είναι μια ευκαιρία που μας δίδεται και δεν ξέρω αν θα έχουμε άλλη. Να κάτι κάρυπα σε αυτό που είδες. η Ιουσία έχει περάσει ένα νόμο που λέει ότι θα γίνονται πληστηριασμοί για 300 ευρώ. Δηλαδή αν θες 500 ευρώ και δεν πληρώνεις, θα σου βγάζουν το σπίτι σε πληστηριασμό. Το οποίο όμως... Λόγω της προσφοράς και της ζήτησης δεν θα έχει ζήτηση να αγοραστεί αλλά θα έχει μεν αξία. Θα έρχεται λοιπόν να σου δίνεις 2.000, mm. θα σου παίρνει το σπίτι, θα παίζεις 3 εκατοστάρια και 1.700 τζεφ και αυτός θα έχει το σπίτι σου. Έτσι το μεθοδεύουνε, έτσι έχουν εστίσει τους μηχανισμούς όλες αυτές τις συμμορίες που κυβερνάνε τόσα χρόνια αυτή τη χώρα και αυτές τις συμμορίες πρέπει να τις πολεμήσουμε στον δρόμο. Στο δρόμο, με την ψήφο με τον αγώνα μας, με την ενσωμάτωσή μας σε αντιμνημονιακές παρατάξεις με ΜΜΕ. Δεν πρέπει όμως να αφήσουμε τα πράγματα στην δίκη του σε κοινωνική λόγο. Γιατί όποιος είναι λαγός, έχει την δίκη του λαγού, στο φούρνο με πατάτες. Ευχαριστώ. Μια έχεις να προσθέσει κάτι εικόνα. Εντάξει, πάνω σε αυτό συμφωνώ απόλυτα. Είναι πραγματικότητα ότι, όχι αποχή, αυτά τα θερμή είναι τεράστια κοινωνική ανάγκη. Ο καθένας από εμάς έχει τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να απέχεις, δεν υπάρχει κάποιο απάγγελμα να κρυφτείς έτσι κι αλλιώς. Έτσι. Ε, θα σε βρει αυτό που είναι να σε βρει, έτσι κι αλλιώς, mm. το να απέχεις είναι σαν να στο φωταμιλίζεις. Mm. Μπορεί να αδειχθεί φυσικά ε, τον κόσμο που έχει ξενερώσει, έχει απαξιώσει πλέον τα πάντα, ε, όλους τους πολιτικούς σημαντισμούς. ή α πούμε ένα αριστερό κόμμα να κάνει πλήρη στροφή 180 μοιρών ε, και να... Απεμπολίει ουσιαστικά και το πρόγραμμά του και τις ιδεολογικές του αρχές και τα πάντα. Ε, να βγάζει τον τάκο και να εξεφτελεί, του πούμε, τους οποίου, τους οποίους... Ε, οι οποίοι απλού, απλά θέλαν να μείνουν συνεπείς, ας πούμε, αν γίνεται αυτό. Ε, και βλέπουμε, ας πούμε, ότι ο κόσμος στήριξε στις τελευταίε του εκλογικές ελπίδες, ας πούμε, στο ΣΥΡΙΖΑ και αυτό βγήκε κούφιο τελικά. Αυτό μπορεί να το δηληθώ. Όμως ο κόσμος... Θα πρέπει να είναι το υποκείμενο της αλλαγής, δεν, δεν, δεν είναι ένα αντικείμενο το οποίο απλά υφίσταται ό,τι αποφασίσουν εδώ πάνω του. Ο ίδιος ο κόσμος θα πρέπει να δημιουργήσει τις αλλαγές, ο ίδιος ο κόσμος θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη που τον αλληγεί. Και είναι και η ιστορική μας ευθύνη για το τι χώρα θα αφήσουμε σε επόμενες γενιάσεις. Γιατί έτσι, τώρα σε, σε μερικές δεκαετίες, στην καλύτερη θα πεθάνουμε. Κάποιοι θα μείνουν μετά όμως. Τι, θα, τι χώρα θα παραλάβουμε, τι χώρα θα παραλάβουμε. Τη χώρα που παραλαμβάναν οι πρόγονοί μας μέσα σε όλα αυτά τους αιώνες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το θέμα λοιπόν είναι να έχουμε τα όχη της γενιάς μας, ε, να χτίσουμε την κοινωνία της γενιάς μας, γιατί δεν είναι απλά έχουμε τα όχη, να χτίσουμε αυτό που πρέπει να ανοικοδομήσουμε και φυσικά δεν θα ανοικοδομήσουμε όπως αυτό που λέει το ποτάμι, δέσαι, το οποίο θέλει να ανοικοδομήσει κιόλας, δι' έξι δηλαδή, έλεος, ε, ε, ε, ε, ε, ε, Εντάξει φυσικά μπορεί να κάνει να ανοικοδομήσεις διότι είναι το κούρμα του Μπόμπελα ο οποίος έχει τεχνική εταιρεία. Συνεπώς με κρατικά κονδύλια όλοι κάτι θα ανοικοδομήσεις. Θα <Δεντυξε> πες τώρα να δούμε στις τσέπες βέβαια, αλλά εντάξει κάτι θα ανοικοδομηθείς ο <σχ> <σχ> το <μαχαιδικό> του μου. Όμως <Δεντυξε> <σχ> <σχ> <σχ> στην πραγματικότητα ε, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι ουσιαστικά να δημιουργήσουμε τις βάσεις για μια καλύτερη κοινωνία. Ε, εγώ αυτό δεν θα πω. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό που λέει ο Λεωνίτας είναι πρέπει να αφήσουμε την τύχη την τύχη τη δική μας στα χέρια των άλλων. Πρέπει μόνοι μας να δημιουργήσουμε την τύχη μας και για να γίνει αυτό το πρώτο πρέπει να ξεπεράσουμε είναι ο φόβο μας. Πρέπει να υπερβούμε το φόβο μας γιατί όλη αυτή την εποχή και σε όλο αυτό το διάστημα γίνεται μια εκστρατεία φόβου, μια εκστρατεία τρομοκρατίας. Προσπαθούν να μας τροποκρατήσουν να μην σκεφτόμαστε καθαρά ε, ο Λεωνίδης είπε ότι πήρε μέναν να δάνει 80 δις, έχουμε δαστεί 88 δις από το Φλεβάλλη μέχρι σήμερα για να το τραπεζών, τα οποία μπαίνουν στο λογαριασμό και αυτή τη στιγμή το χρέος είναι 500 δις περίπου, για τη ρευστότητα Χοντρικά είναι και τα χρήματα τραπεζών τα οποία έχουμε υπομειστεί εμείς, χωρίς λαμβατορθήσει κανένας, οι τράπεζες ενεργούντας κερδοσκοπικά μόνες τους, έχουν πετύχει τεράστια κέρδη, τις ζημιές τους κοινωνικοποιούνται και τα κέρδη τους τα δεν πρέπει. Δεν πρέπει. δεν πρέπει, δεν πρέπει λοιπόν να αποδεχτούμε τη μοίρα μας. Τη μοίρα μας πρέπει να τη φτιάξουμε εμείς μόνοι μας. Πρέπει να φύγουμε από το φόβο μας. Πρέπει να μην αισθανόμαστε φόβο. Να πάρουμε όσοι μπορούμε μαζί μας, έστω και παιδιά λαϊκά, που είναι και στην αντίθετη πλευρά της αστυνομίας, του στρατού, που προέρχονται μέσα από τα δικά μας τα σπλάχη, μέσα από το λαό. Και αυτοί θα υποστούν ακριβώς τα ίδια που θα υποστούμε και εμείς. Αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε όλοι στο δρόμο, όλοι αντινημονιακά όχι στη σκλαβοποίησή μας, πρέπει να το φωνάξουμε δυνατά και περισσότεροι μπορούμε. Γι' αυτό το κίνημα «Δε μπληρώνω» έχει ενταχθεί στη Λαεία, στη Λαϊκή Ενότητα. Εργασία, «Μη βασκά. συνεργασία μας, Συνεργασία μας, όπως... Ξορίζω να κάνουμε πάλι την ταυτότητά μας. Το κίνημα «Δε μπληρώνω» παραμένει... ...κω μέσα από τον Σεπτέμβριο που θα αρχίσουν να πριστηριάζουν, πάλι θα στα Ινωδία με λίγα λόγια. Συντά. Δεν δεχόμαστε τώρα να πλησιάζουν ακίνητα για 300 ευρώ, του Παραστέθλου να προσθέτουν 300 ευρώ στο δημόσιο και να βγουν να σε το σπίτι και να βγει ένα κοράκι με 2.000 και να σε το σπίτι. Μην ξεχνάμε <συμίλωση> όλους αυτούς του μαφιός που έχουμε δει τόσο καιρό να μπαίνουν και να τα χτυπάνε σε ένα στη συνεργασία με την τράπεζα και τους ομολογράφους έτσι. Και τους ομολογράφους είναι το δικαστικό κατεστημένο καμιά φορά το οποίο χτυπάει και αυτό ακίνητα δικά μας, των παιδιών μας, της λαϊκής οικογένειας. Έτσι θα το Να πω και Ναι θέλω να πω το εξής ότι όταν θα περάσουν τον καινούριο νόμο για τα δικαστήρια το κίνημα δεν θα μπορεί καν να πηγαίνει στους πληστηριασμού διότι δεν θα γίνονται πληστηριασμοί θα γίνονται ηλεκτρονικά δηλαδή προσπαθούμε να στερήσουν από τα κινήματα τη δυνατότητά τους να παρεμβαίνουν ε. και εγώ θα πω κάτι τώρα το οποίο εξεφελίστηκε από το ΣΥΡΙΖΑ είναι μια λέξη σπουδαία λέγεται αξιοπρέπεια όταν απομακρύνθηκε ο Βαρουφάκη. Βγάλανε μια συνομιλία στον αέρα όπου έλεγε ότι δεν είχε ο Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας τους πληδάριθμους των πολιτών. Τους είχε η Τρόικα. Και ρωτάω εγώ έναν οποιονδήποτε άνθρωπο πώς η αξιοπρέπεια του μένει μετά από αυτό. Και αν μη τι άλλο να αγωνιστώ έστω για την αξιοπρέπειά μου. Το πρόβλημα θα κάνουν μας υπέκλεπτε τάφη το Υπουργείο Οικονομικών. Ναι, ναι, <laughs> ναι. Αν είναι δυνατόν, ναι. δηλαδή τι αξιοπρέπεια έχω όταν ξέρω ότι υπάρχει ένας γκαουλάιντερ εδώ μέσα, Φυσί. ένας έπαρχος και ότι ο Υπουργός των Οικονομικών μου, όποιος, δεν έχει σημασία τα ονόματα, δεν έχει σημασία, δεν έχει πρόσβαση μέσα στον οικονομικό μηχανισμό. Και όταν έχω έναν τραπεζίτη σε μία τράπεζα που δεν είναι ελληνική, Φυσί. ο οποίος είναι κράτος εν κρά Oh. και μπορεί yeah. να φοβάσεις και τη ζωή σου. Σε λίγο θα σταματήσει να κυκλοφορεί χρήμα, Ήδη ο ήζες έχει κάνει την πρόταση 70 ευρώ στα νησιά και όλα τα άλλα με κάρτα, ανά πάσα στιγμή δεν έχουν τις καταναλωτικές μας συνήθειες, θα μπορούν να μας κόβουν την κάρτα όποτε θέλει τράπεζα, να ρυθμίζει αυτή την πρέπει να αγοράσουμε και πώς πρέπει να ζούμε, ε, γιατί η αξιοπρέπεια που λέει ο θερμινός τύπος είναι συμπασμένη και με την ίδια μας τη ζωή. Μετά την αξιοπρέπεια βγαίνει τη ζωή μας. Ο στόχος λοιπόν είναι αυτός, η δική μας η ζωή, οι περιουσίες μας, τα πάντα, τα παιδιά μας όλοι σκλάβουν στη γαλέρα yeah. και αυτοί από πάνω με το μαστίγιο. Αυτό δεν πρέπει να το επιτρέψουμε, που δεν είναι λόγο στο ιστορικού ωραίου στις επόμενες γενιές, να πολεμήσουμε, να μην πω ποιοι ήταν οι προγονείς μας και πως πολεμήσανε λυσσασμένα και χωρίς όπλα ούτε στη μάχη της Κρύτης μέσα Ούτε το 1821, ούτε στον εμφύλιο, ούτε πως πολεμήσανε στο το 40. Όλα αυτά πρέπει να φανούμε αντάξει, όχι για μας. Για τη ζωή που μας κλέβουν και για τη ζωή των παιδιών μας. Ο Ο πρέπει να σταματήσουμε εσύ. να είμαστε βούλοι. Να βγάλουμε το φόβο μας. Ο φόβος να είναι ότι φόβο. χειρότερο υπάρχει σε έναν άνθρωπο. Φόβο. Και εγώ έτσι μου. Και εγώ φοβόμαι. Πάρα πολύ φοβόμουν, εγώ να πω ότι δεν έχω γάλα και τρεπόμουν να πω να το ζητήσω από κάποιον άλλο. Από τότε που εντάχθηκα στο κίνημα δεν πληρώναν υγειό μέτωπο, αυτό το φόβο τον έχω ξεπεράσει, δεν έχω πλέον αυτό το φόβο. Ο φόβος είναι για μοναχικούς ανθρώπους, Ακριβώς. όταν ε, γινόμαστε συλλογικότητα, Σπά... όταν αγωνιζόμαστε και γινόμαστε μια ομάδα και αυτό το σύστημα έχει κάνει πολύ καλή δουλειά τόσα χρόνια. Για να μα κάνει τον κάθε ένα μόνο του. Ενώ θυμάστε παλιά πώ βγαίνανε οι άνθρωποι στις αυλές, τα απογεύματα στους δρόμους, βγάζαν τις καρέκλες και συζητάγανε και βρίσκανε λύσεις. Ενώ τώρα τη λύση την δίνει η τηλεόραση σε ένα μοναχικό άνθρωπο. Γι' αυτό αστικοποίησαν τον κόσμο, το φαίνοντα από τα χωριά που ήταν ενωμένα και η συλλογικότητα, τον φαίνοντα σε κουριά διαμερίσματα, που μόνο η συλλογικότητα είναι, είναι βάσει ενός προγράμματος, ενό σχεδίου που εξελίσσεται. Και κάθε συμμορία από αυτές που κυβερνάνε, εκτελεί και το κομμάτι της Πρέπει να πούμε όχι στις συμμορίες. Δεν είναι δυνατόν συμμορίες να ελέγχουν τη ζωή μας. Σωστά. Σωστά. Και να πούμε ότι έτσι όπως είναι τα πράγματα και ε, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, συμπιεσμένα, είναι ένα ζήτημα σημαντικό να ε, Τελεσφορήσεις το συγκεκριμένο εγχείρημα της Λαϊκής δηλαδή, Ενότητας. <Συστή> ε, αυτό είναι αντικειμενικό. Δηλαδή, πέρα από το τι πιστεύει ο καθένας, το τι είναι μέσα, αν συμπαθεί, αν μια... Αντικειμενικά πρέπει να πάει καλά αυτό. Και δεν είναι ο μόνο τις εκλογές. Τις εκλογές θα πρέπει να καταγράψει μια σημαντική επιτυχία. Το μεγάλο ζήτημα είναι από εδώ και πέρα, μετά τις εκλογές, που θα πρέπει να δώσει τους κοινωνικούς αγώνες, που θα πρέπει να δώσει και τη μάχη μέσα στη Βουλή, προκειμένου να, ε, να τα τα πολιτικά ζητήματα και. Ε, όλη η προσπάθεια που θα γίνει ε, συγκάλυψης από εδώ και πέρα, γιατί η μεγάλη σημασία δεν έχει μόνο ε, η ανοικοδόμηση της ελληνικής οικονομίας έχει ε, και τη τιμωρία των ενόχων έτσι, δεν πρέπει να τιμωρηθούν και αυτοί μας έκαναν ως εδώ σημαντικό. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, και από εκεί και πέρα θα πρέπει να βάλουμε όλοι τα δυνατά μας να χωρίσουμε το καλό μας ε, το καλό μας το Βανδύα, ναι. και να ε, Κάνουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι παίρνει το χέρι μας, ώστε αυτό να πάει μπροστά και να μην ε, είναι μια αποτυχημένη απόπειρα. Αυτό θα, ε, μένει να φανεί τις επόμενες μέρες και τον επόμενο καιρό. Εμείς θα είμαστε και θα κινηθούμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Ε, καλούμε τις δυνάμεις από το αντιμονιακό φάσμα, ε, τις δημοκρατικές δυνάμεις φυσικά, ε, να συμμετέχουν από την πλευρά μα, ε, Θα συνεπικουρήσουμε στην ένταξη, Οποιουδήποτε απλού πολίτη ή ε, οργάνωσης, η οποία έχει δώσει διαπιστευτήρια στον αντιμνημονιακό χώρο όλο το προηγούμενο διάστημα, ε, προκειμένου να ενταχθεί και θεωρούμε πλούτο, ε, ακόμα και την διαφορετικότητα, ε, οπουδήποτε βρισκόμαστε, ε, θα ήταν κάτι πολύ και βαρετό αλλά και όχι τόσο επικοδομητικό να υπάρχει η παντού, ε, δεν είμαστε βγαλμένοι όλοι από το ίδιο καλούπο, δεν έχουμε όλοι τις ίδιες εμπειρίες, δεν έχουμε όλες τις καναβολές. Ε, και από εκεί και πέρα θα δώσουμε το, το παρόν και εμείς στον βαθμό που μας αναλογεί να ε, συνδυαμορφώσουμε και να συνδράμουμε στο συγκεκριμένο εγχείρημα. Ε, mm. Αυτό θα να πω για κατακλήδα πριν κλείσουμε ότι τη... περάσει και η ώρα. Σωστά. Στην επόμενη την επόμενη παρασκεύηση στις 5. Περιμένουμε και τις δικές σας τις απόψεις, τις προτάσεις, τις ερωτήσεις, τη συμμετοχή σας γενικά. Τις <συσκόμα> Τη βοήθειά σας, τη δική σας συμμετοχή, μας δυναμώνει πολύ. Πολύ σωστά. Είναι η λοιπόν, δύναμή μας βασίλει. Συνήθως, μπορείτε να μας στέλνετε mail στο ε, κίνημα δεν <συσκόμα> Ό,τι θέλετε, ήδη το, τα mail και αυτή δίνουν προβλήγη, το λέω, πάει φωτιά να ξέρετε. Ε, και από και πέρα μπορούμε να τις απαντάμε όλες. Να ξέρετε ότι κάθε Τρίτη έχουμε ανοιχτή συνέλευση στα, στα ματήσια στην 18η Τζέιμ, 7η ώρα. Να ξέρετε ότι η σελίδα μας είναι δενπληρών.gr. Ε, να ευχαριστήσουμε την φιλόξενη συχνότητα του πλανήτη Αρέγγιου ε, για την εκπομπή και την συντροφιά και τον Ιωτερνικό τύπο, ο οποίος ε, ε, μας εδώ στην παραγωγή και συμμετείχε στην πιπέντα μας. Δημήτρη. Το που έχω να πω εγώ το κεφάλι. Την άλλη Παρασκευή θα τα πούμε πάλι. Καλησπέρα σας. Και ο ανοιχτός τύπος να ξέρετε. Το νυχτερινό στύπος. Το είναι ανοιχτό μυαλό. Είναι φωτεινό μυαλό τύπος. Είναι <laughs> η χαρά μας που τώρα... Βέβαια, είναι πολύ Ευχαριστούμε πολύ που άκουσατε και πάλι την εκπομπή μας. Σας περιμένουμε την άλλη παρασκευή στις 5. Και εγώ ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια και να, να υπενθυμίσουμε στον κόσμο ότι είμαστε τουλάχιστον 62%. Σωστό. Σωστό. 61% είναι ένας εδώ. 62%. Σωστό.